με μία φωνή. Κανένα άλλο δολοφονημένο από το κράτο. Κανένα έγκλημα χωρί τιμωρία. Καμία ανοχή. Δεν γονατίζουμε. Μεγά... Γιατί η αδικία <Ρι> Γιατί κάθε μέρα προσπαθούν <Ρι> να μα απογοητεύσουν. <Ρι> γιατί προσπαθούν να μα σταματήσουν. <Ρι> Αλλιάς η, η ψυχή μου και η ψυχή του γιού μου και, και όλων των παιδιών και όλων αυτών που χάθηκαν με, με όλο αυτόν τον κόσμο και με όλο με αυτό που γίνεται. Δεν υπήρχε περίπτωση να λείψουμε, στηρίζουμε και θέλουμε κι εμείς ό,τι θέλει όλος ο κόσμος και η συγγενείς των ε, θυμάτων δικαίωση. Όσο κι αν προσπαθούν και προσπαθούν πολύ, το βλέπουμε, να ξεχάσει ο κόσμος, όσο και αν πασχίζουν να κάνουν το άσπρο μαύρο, έτσι όπως το κάνουν, όσο και αν λασπώνουν συγγενείς και οικογένειε νεκρών, όσο και αν διαστρεβλώνουν και μαγειρεύουν γεγονότα, μέτρη σε αυτό, όσο και αν γαβγίζουν τα λισασμένα σκυλιά τους για να φοβηθεί ο κόσμος, και χτες αποδείχθηκε ότι αυτός ο λαός στην τριπτική του πλειοψηφία δεν μασάει. Χτες, όλοι μας, όλος ο κόσμος, Έφτιαξε πάλι ένα συγκλονιστικό γεγονός. Στις πλατείες της χώρας δημιουργήθηκε μια ιστορική στιγμή, μια αγκαλιά για τα νεκρά παιδιά, για άλλη μια φορά, ένα κράτημα για τους συγγενείς, για άλλη μια φορά, και μια ανάσα οξυγόνου για όλους εμάς, για άλλη μια φορά, και για τις γενιές που έρχονται, τόσο αναγκαία αυτή η ανάσα οξυγόνου για όλους εμάς. Όλος αυτός ο κόσμος δεν έχει πιστέψει ούτε ένα δευτερόλεπτο Δύο χρόνια τώρα τη δική τους ένοχη εκδοχή. Δεν έχει πιστέψει ούτε ένα δευτερόλεπτο τις γελιότητες που αυτοί πλασάρουν ως επιχειρήματα με περισπούδα στο ύφος. Ήταν δολοφονία με θύματα και δολοφόνο. Ήταν συγκάλυψη με θύματα και ένοχο. Ήταν έγκλημα με μαφία και συμμορία. Όλη η Ελλάδα αυτό λέει δύο χρόνια τώρα. Όποιο μιλήσει έξω αυτό ακριβώς λέει και τα λέει και χειρότερα όπως τα διατύπωσα εγώ τώρα. Αν παίρνετε 41% και 81% αν προηγήσετε στις δημοσκοπήσεις, ας λέτε ότι είστε πρώτοι και υπερπρώτοι, κάντε ό,τι θέλετε. Εσάς θεωρεί ενόχου για τα 57 φέρετρα. Αυτή την κυβέρνηση, αυτόν τον Πρωθυπουργό, αυτόν τον Υπουργό, αυτή την πλειοψηφία, αυτή την εταιρεία. Όλη η Ελλάδα αυτό είπε χτες γεμίζοντας και ξεχυλίζοντα τι πλατείες με οργή και δάκρυα. Ξανανέφερα προηγουμένω. είμαι η αδερφή του Σταμοής και Χρυσής Πλακιάς και εξαδέρφη της Αναστασία Πλακιά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ ξανά για όλου εσά που είστε εδώ να τιμήσετε τις αδερφές μου και όλα εκείνα τα άτομα που πήραν το εισιτήριο χωρίς επιστροφή. Που είστε εδώ μαζί μας μετά από δύο χρόνια και ζητάτε μαζί μας το αυτονόητο. Δικαιοσύνη σε 57 ανθρώπου δικαιοσύνη για το έγκλημα Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και όλη την Ελλάδα που στέκεστε δίπλα μας σε κάθε αγώνα μας που μας δείχνετε τι ισχύει και τι είναι αλήθεια πια σε αυτή τη χώρα Είστε εσείς μαζί με μας δίπλα μας καθημερινά μαζί μπορούμε μαζί μακάρι να φέρουμε δικαίωση Teraz. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Αναστασία Πλακιά είναι. Ε, στο τρένο ήταν μέσα τα, οι δύο αδερφές τη, η Χρύσα και η Θομαΐς και η ξαδέρφη της επίσης Αναστασία. Ο Υπουργός Υγείας τον τελευταίο καιρό χαρακτηρίζει ως συμμορία της μιζέριας γιατρούς των νοσοκομείων, εργαζόμενους στα νοσοκομεία, επιστήμονες, σκεπτόμενους, που δεν κάνουν μόνο τη δουλειά τους και φεύγουν μετά να πάνε σπίτι, ε, περιμένοντας να παλιώσουν ή να ανοίξουν κάποια στιγμή ένα ιατρείο που θα είναι κοφτήριο για τους ασθενείς, αλλά μαζί με τον αγώνα της επιστήμης τους, αυτοί οι γιατροί, αυτοί οι εργαζόμενοι, δίνουν και τον αγώνα μιας καλύτερης δημόσιας υγείας και μιας καλύτερης ζωής. Όποιος έχει πάει νοσοκομείο ή ω επισκέπτης το βλέπει και το ξέρει. Αποκαλεί συμμορία της μιζέργιας αυτός ο Υπουργός, τους επιστήμονες που είναι μέρα νύχτα δίπλα στους ασθενείς που κρατάνε το εσύ όρθιο παρά τα μέτρα που παίρνουν οι Υπουργοί για να γονατίσουν το εσύ. Αυτούς αποκαλεί συμμορία της μιζέρια, καθέναν δηλαδή που σκέφτεται διαφορετικά, που ονειρεύεται διαφορετικά και που αγωνίζεται καθημερινά. Αυτή δεν είναι συμμορία μιζέρια. Αν ψάχνει συμμορία... Α κοιτάξει το Υπουργικό Συμβούλιο και την κυβέρνηση που ανήκει. Συμμορία του μπαζώματο, συμμορία τη συγκάλυψη, συμμορία συμβερόντων, συμμορία σβισμένων βίντεο και μαγειρεμάτων, σε αυτά είναι μέτρα, είπαμε, αυτή είναι η συμμορία που πασχίζει δύο χρόνια τώρα με πρόστιχες δικαιολογίε να τα ρίξει στο σταθμάρχη, στην κακιά την ώρα, στο κακό ρυζικό, στην ατυχία γενικώ. Ήξερε αυτή η συμμορία και δεν έκανε τίποτα για να αποτρέψει τη σύγκρουση έχουν αποδειχθεί, βγαίνουν όλα, σιγά σιγά. Ξέρει και κάνει τα πάντα για να προστατέψει τους ενόχους, το λαθρεμπόριο και τους ενόχους. Η ιστορία έτσι θα σας καταγράψει ως μια ζωφερή εξουσία που γνώριζε, αδιαφόρησε και με περισσήξει πασιά τσαλαπάντησε τον πόνο και την οργή ενός λαού. Ονομάζομαι Μηρέλα Ρουτσίμη η μητέρα του 22χρονου Ντένη. Στεκόμαστε εδώ σήμερα με τι καρδίες μα βαριέ και τις ψυχές μας κομματιασμένες Γιατί στις 28 Φεβρουαρίου το 2023 η κρατική αμέλεια σκότωσε τα παιδιά μας τα αδέλφια μας, τους γονείς μας, τους φίλους μας Δεν ήταν ατύχημα, ήταν έγκλημα Κανείς δεν τολμάει να μας κοιτάξει στα μάτια και να μας πει το αντίθετο γιατί οι ήταν αδειάσιστες Κι όμως οι ένοχοι κυκλοφορούν ελεύθεροι, αναβαθμίζονται, προστατεύονται και παίρνουν αξιώματα Ω εδώ πια, δεν ανεχόμαστε άλλο αυτήν την πολιτική της μαφίας. Δεν ανεχόμαστε άλλο τα μονταρίσματα, τα μπαζώματα, τα ψέματα, την υποκρισία, την κοροϊδία και την αλαζονία τους. Οι συγγενείς, οι γονείς σε διάφορους συγκεντρώσεις, σε πλατείες της χώρας, μίλησαν, έτσι μιλούσαν, έτσι τους χειροκροτούσε ο κόσμος, αυτά λέει η κοινωνία έξω. Αν άσχετα με αυτά που λέγονται στα τηλεοπτικά παράθυρα, στη Βουλή, στα δημόσια πολύ συγκεκριμένα και περιορισμένα βήματα, κάντε λοιπόν τη σύγκριση. Σα καλώ να κάνουμε μια σύγκριση όλοι. Να βάλουμε στο μυαλό μα δηλώσει υπουργών, πρωθυπουργού, παπαγάλων, στη μία πλευρά τη ζυγαριά και στην άλλη δηλώσει και διηγήσει συγγενών των νεκρών, αυτά τα δύο χρόνια, αλλά και χτε, όπω βγήκαν από αυτέ τι συγκεντρώσει. Δείτε την ποιότητα στη μία πλευρά. Ο πόνο στην πλευρά των συγγενών προφανώ, ο πόνο του θα μπορούσε να του κάνει αγρίμια, όμω δεν έγιναν, δεν φωνάζουν. Αντίθετα, στην άλλη πλευρά που είναι υπουργοί και παπαγάλοι, συνεχώ φωνάζουν. Φωνάζουν μάλιστα και σε άλλε ασμένα σκυλιά για τα τέμπη που έχουν ξεχαστεί και δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε με αυτά. Το ακούσαμε και αυτό. Για το αναγκαίο μπάζωμα που έπρεπε να γίνει, γιατί θα ανατιναζόταν η χώρα, επειδή από κάτω ακριβώ από το σημείο περνάει ο, ο αγωγό φυσικού. Αερίου, για τα τρένα που μπορεί να είναι επικίνδυνα, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε αυτό γιατί δεν θα μπαίνει κανεί μέσα και θα χάναμε λεφτά εμεί και η εταιρεία. Έχουν ακουστεί όλα αυτά. Αυτή είναι η ποιότητα που εκφράζεται από αυτού. Και από την άλλη πλευρά, είναι η ποιότητα των συγγενών που θα μπορούσαν λόγω τη θέση του, γιατί έχουν χάσει παιδιά οι περισσότεροι και συγγενείς, να είναι όντω στα κάγκελα και να λένε ό,τι θέλουν. Πόσο λοιπόν έχουμε ανάγκη αυτή την ποιότητα. Την ποσότητα την είδαμε χθε. Ήταν νικηφόρα και είναι αυτή η ποσότητα που μπορεί να καθαρι... καθορίσει και να καθαρίσει και να καθαρίσει και να καθορίσει και είναι αυτό το... αυτή η φράση που λέμε πάρα πολύ και λέγεται ότι τα κάρβουν έναν αναμένα από κάτω, η φωτιά σιγοκαίει και δίνονται κάποιες αφορμές να ξεπεταχθεί. Πώς ανάγκη λοιπόν έχουμε αυτή την ποιότητα απέναντι στις απειλά που εκπέμπουν οι άλλοι, τα επίσημα περίφημα χείλη και πόσο παραχτική είναι κάθε τελευταία συλλαβή στα λόγια της Σαλμα Λάτα, μάνας της 20 χρονη Κλαούντια. Ή λίγουσα κάθε λέξεις που βγαίνει στον αέρα με αναστεναγμό και απόφαση. Αυτό το βίντεο παιδιά είναι τόσο σκληρό γιατί αυτό που βγαίνει στη δημοσιότητα δεν είναι η αλητινή. Είναι εντελώς πολύ σκληρό να το ακούτε όπως το έχει ο Ισανγελέας. Ακούγονται όλα τα παιδιά του παιδί μου ήταν στο Κιρκίου και ήταν το iPhone του δικό μου παιδί που έστειλε μήνυμα σε 112. Ούτε ο υπάλληλο που ήταν εκεί στο 112 επί τρία λεπτά, που ήξερε ότι κάθε πέντε δευτερόλεπτα το iPhone σε ιδιοποιεί 112 βρίσκεται σε πολύ κίνδυνο, επιμένει να μας λέει ακούτε, ακούτε. Σε τρία λεπτά έπρεπε, έδωσε το στίγμα ακριβώς που έγινε το δυστύχημα και έπρεπε αμέσως Να καλέσει την πυροσβεστική που ήταν η πιο κοντινή η τους γόνου. Η πυροσβεστική του γόνους έπρεπε πέντε λεπτά, έστω είναι μια ευθεία παιδιά. Δεν ξέρω αν το ξέρετε το δρόμο. Πέντε λεπτά να ήταν έξω από τα τρένα. Έστω να έκαναν το καθήκον να έριξαν νερά και τέτοια να μην είχε τέτοιο μαρτυρικό θάνατο η κόρη μου και άλλα 30 επιβάτε που ήταν στο Κυρκείο. Και επειδή Όλοι ξέραν από την πρώτη στιγμή που έγινε το δυστύχημα, καθόταν όλοι από πάνε και όλοι γύρω, και δεν πήγε κανεί να γλιτώσει έστω και ένα ψυχή. Κανεί, παιδιά, κανείς Ούτε η πρεσβεστική του γόνου, ούτε οι 12 παρα 20 που ήρθε η πρεσβεστική τη Λάρισα. Άφεν, αφήσαν το κορίτσι μου να καίγεται ζωντανό. Όταν του λέει κάτι κόστο του iPhone είναι σε κίνδυνο, τι περιμένω. Τι περιμένω, μία παραδέκα να κατεβούν κάτω, να τους βρουν ζωντανό στάχτη. Αυτό έχω έξι μήνες που δεν μπορώ να το καταπιώ. Πώς να σου το πω, με στενακωρεί τόσο πολύ. Δεν ήθελα με αυτό να βγει σε δημοσιότητα, πίστεψαμε. Προσπαθήσαμε με νύχια και με δόντια να ήταν μόνο στα δικαστήρια αυτά. Όμως κάποιοι άλλοι συγγενείς προσπάθησαν να τα βγάλουν στα, σε δημοσιότητα. Εσείς τα ακούσατε είναι... το κορίτσι. <laughs> Τα ουριακτά, αγαπητά μου. Σου λέω, το αληθινό όταν θα το ακούσετε στα δικαστήρια είναι πολύ διαφορετικό με αυτό που ακούτε εκεί. Είναι πολύ διαφορετικό. Όταν θα δει που αλλάζουν τόσα παιδιά, του άλλου επιμένει που ακούει τόσε φωνέ, λέει πόσα παιδιά είστε. Όχι να δώσει σήμα παντού, στη στιγμή, μήπω γλιτώσουν κάποια άτομα. Γιατί μπορούσαν, άμα δεν ήταν η φωτιά, πολλά παιδιά μπορούσαν να σωθούν. Ήταν η αιτία που εγκλωβίσκαν κάτω το βαγόνι Κυρκίου. Έπεσε κάτω στο χώμα, η αριστερή πλευρά, και δεν μπορούσαν να κουνηθούν τα παιδιά. Και ακόμη δεν ξέρετε τι κουβαλούσε η αμαξοστοιχία. Φαίνεται, αγάπη μου, δεν χρειάζεται. <laughs> τα στοιχεία θα είναι στα δικαστήρια και ξέρουν και ήδη και ξέρουν πάρα πολύ καλά τι κουβαλούσε και τι έκαψε τα παιδιά. Και τι έμειναν χωρί οξυγόνο μέσα. Είναι πολύ σκληρό οι εγγονεί που ακούνε αυτά τα φωνητικά, τα ουριακτά που δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς αισθάνεται οι ναγκονείς, που δεν τους δώσανε έστω ένα λεπτό να προσπαθούν να γλιτώσουν τα παιδιά τους. Το iPhone από ένα μοντέλο και μετά, μπορούν να το έχουν κι άλλοι συγκεφές, δεν ξέρω, ε, από τα σύγχρονα μοντέλα, μόλις συμβεί κάτι, Μόνο του αυτόματα καλεί το 112. Ε, το βίντεο που αναφέρεται εδώ κυρία Λάτα και είναι αυτό το χητικό που μας το έχετε ζητήσει αλλά εμεί δεν το έχουμε παίξει. Ε, είναι αυτό ακριβώς. Είναι ηχογράφηση από το 112 με τον υπάλληλο να ρωτάει και να ακούγεται τι γινόταν στο βαγόνι εκείνη τη στιγμή που ήταν ζωντανή, ζωντανά τα παιδιά κυρίω, Νομίζω είναι το κυλικείο που είχε πέσει κάτω. Έχουν εγκλωβιστεί εκεί και για 2,5 με 3 λεπτά είναι ζωντανά και ακούγονται οι φωνές, οι κραυγές. Αυτό δεν, κανένας άνθρωπος νομίζω, δεν ε, έχει φτιαχτεί για να μπορεί να το ακούσει. Πόσο μάλλον όταν είσαι γονέας και ακούς τις ε, κραυγές. Και ακούμε εδώ την κυρία Λάτα, που δύο χρόνια μετά ε, ήθελε να πάει πυροσβεστική να ρίξει νερό, ώστε να μην καούνε τα παιδιά, για να μην φύγουν με αυτόν τον τρόπο παραδεχόμενοι, Εμέσω ότι να πεθάνουν, αλλά με άλλο τρόπο, όχι με αυτόν τον βασανιστικό. Ούτε αυτό μπορεί κάποιο να το ανοιχθεί. Είναι φτιαγμένη η ανθρώπινη φύση για να ακούει αυτό το ηχητικό, όπω δεν είναι φτιαγμένη η ανθρώπινη φύση για να ακούει και το επόμενο ηχητικό. Οι αδερφοί μου ήταν τυχεροί. Σκοτώθηκε καρδιαία. Άλλοι άνθρωποι δεν είχαν αυτή τη τύχη. Βίωναν τον θάνατο για παραπάνω από δυόμιση λεπτά. Κάηκαν ζωντανοί. Δεν δολοφόνησαν μόνο τα κορνιά του, δολοφόνησαν την ελπίδα του. Δολοφόνησαν την ψυχή του. Μα δολοφόνησαν όλου. Αυτό το έγκλημα είναι έγκλημα για όλο το λαό. Εδώ και δύο χρόνια προσπαθούν με κάθε τρόπο να μα εμποδίσουν. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να, μας... να χάσουμε το κουράγιο μα. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να μα κάνουν να μην συνεχίσουμε. Εμεί θα συνεχίσουμε. Δεν θα σταματήσουμε. Είναι η Χρυσούλα Χλωρού. Αδερφοί της Βασιλικής Χλωρού, 55 ετών και να γυρίσουμε λίγο στην κυρία Αλμαλάτα η οποία με την ευγένεια που τη διακρίνει και τον τρόπο που τα εκφράζει όλα αυτά ζητάει από τους πολιτικούς να είναι άνθρωποι. Θέλω να πάω στο στίγμα εκεί μπροστά στη Βουλή. Ήθελα και εδώ στη Λάρισα, όμως θέλω εκεί να τους μπροστά στα μάτια να μου πούν γιατί το κάψαν το παιδί μου. Γιατί δεν προσπάθησαν οι πυροσβεστικοί από τους γκόνους έστω να ρίξουν λίγο νεράκι μήπω να μην καεί ζωντανό, να μην έχει μαρτυρικό θάνατο. Είναι διαφορετικό όταν δεν καταλαβαίνει τίποτα, είναι διαφορετικό όταν τρία λεπτά το ακούς και να μην κάνουν τίποτα. Οι συγκριτώσει καλά κάνουν ο κόσμο, όλε οι μανούλε, να αισθάνονται σαν είναι τα δικά του παιδιά, να βγουν όλου τους δρόμου, να φωνάζουμε να αλλάξει κάτι σε αυτό το κράτο, να βγει αλήθεια, να βγει αλήθεια, να, πουν, να βγουν όλοι, να πούνε ένα συγγνώμη σε όλου του γενεί, σε όλε τι μανούλε, να πούνε ένα μεγάλο συγγνώμη για αυτό το κακό που σα κάναμε. Να μπουν μπροστά εκεί στα δικαστήρια, όπω ένα απλό πολίτη, να βγει και να πει φταίω, παιδιά, συγγνώμη, φταίω, μόνο αυτό θέλω να ακούσω από αυτού. Γιατί μα τυρανάνε έτσι με αυτά που κάνουν και μα κορυδεύουν κάθε λεπτό τη μέρα. Κάθε λεπτό τη μέρα, παιδιά, μα τυρανάνε έτσι όπω κάνουν. Ότι θα βγουν πολιτικοί όπω ένα απλό πολίτη να ζητήσει συγγνώμη. Την καταλαβαίνουμε. Πολύ λογικό αυτό το αίτημα. Αλλά νομίζω σε αυτή τη χώρα είμαστε όλοι ψυχιασμένοι. Και επαρκεί να μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Και αν γίνει, έχει γίνει. Ε, έχει γίνει τόσο υποκριτικά. Γιατί μπορεί να φεύγει το συγγνώμη εύκολα από τα χείλη. Του έχουμε ακούσει να κλαίνει και ιδιωτικά, έλεγε ο Μητσοτάκη. ή του είδαμε σε εκείνο το Υπουργικό Συμβούλιο που ποζάρανε όλοι σκηθροπή και με κατεβασμένα κεφάλια. Και οι δηλώσει και οι μηχανογραφίε στο παρασκήνιο έδειχναν το ακριβώ αντίθετο. Ο πατέρα του Άγγελου Τουλκερίδη. Δεν είχα σκουπό να μιλήσω, αλλά θέλω να σα ευχαριστήσω εκ μέρου του γιού μου. Ε... Θέλω λοιπόν να κοιτάξετε οι νέοι γονείς που αυτοί με δώσανε το κουράγιο, κοιτάξτε τα παιδιά σας, να μην έρθετε στο σημείο που είμαστε εμείς. Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω, μας χοροϊδέγουν μπροστά στα μάτια μας όλοι, νομίζουν ότι εμείς είμαστε ανεκέφαλοι, Δεν έχουμε να χάσουμε κάτι άλλο, έχω αυτόν από εδώ πίσω που πρέπει να παλέψουν. Κοιτάξτε τα παιδιά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το κορίτσι μελετάει το φεργγάρι. Το αγόρι πρέπει να ραπάρει. Πρέπει. Την ώρα που ανοίγουν τα φώτα στους δρόμους της όλγας στα μέσα Φλεβάρη Δεν έχουν ακόμα παιδιά, έχουν δυο γάτες ένα μαξιλάρι Βλέπουνε μάστερ σεψ στον καναπέ, στοιχηματίζουνε ποιος θα το πάρει mm -hmm. Το κορίτσι θέλει να μπορεί να κρίνει mm -hmm. Μπέρμαν κουροσάβα και θελήνει mm -hmm. Θέλει να γυρίσει όλη τη γη δύο φορές κι ας πιστεύει ότι είναι εξωγήμη mm -hmm. Το αγόρι το ρωτάει ψυχολόγος γιατί νιώθει το άγχος πως γίνεται εμπόδιο mm -hmm. Δεν του αρέσει και καλά να μιλάει για αυτά, mm -hmm. αλλά τριάντα με στόκα φτατζόγλιο Deli ο Crazy Standard 20 mg συμπράλεξ No intended Το κορίτσι προτιμάει τη μαγεία Ξεπέρασε τις κρίσεις της χωρίς χημεία Το αγόρι φοβάται το θάνατο το φοβάται, το φοβάται, φοβάται το τέλος Φοβάται την ανυπαρξία Έχω κάτι εδώ ρε Διάδες Σκιά είναι Κολλάει το κεφάλι μου φίλοι. Μιλάω σε κάποιον αλλά Μάλλον προτιμάω να μιλάω σε περισσότερους Νομίζω δουλεύει Αυτό που ζούμε δεν περιγράφεται με λόγια. Δεν υπάρχουν λόγια γι' αυτό. Κάθε μέρα πίνουμε το δικό μας δηλητήριο. Κάθε στιγμή είναι απίστευτα δύσκολη για μας. Πρέπει να πληρώσουν όλοι οι υπεύθυνοι. Όσοι συνέβαλαν στο να γίνει αυτό το τεράστιο έγκλημα. Και απαιτούμε, σύμφωνα με τη φωνή της κόρης μου που έχει ακουστεί, τη δικαίωση όλων των παιδιών. Είναι η φωτεινή κοκάλα. Ε, μητέρα της Φρατζέσκας, 23 ετών Η σε αυτό το βίντεο είναι που λέει Δεν έχω οξυγόνο το σύνθημα των χθεσινών συγκεντρώσεων Α, Ακούμε αυτούς τους ανθρώπους Και επαναλαμβάνω την ποιότητα που βγάζουν Και πόσα ανάγκη έχουμε αυτή την ποιότητα Και από γενικότερα Για να πάνε εκεί που πρέπει στα σκουπίδια όλοι οι υπόλοιποι Και θα ακούσουμε τώρα το, την άλλη πλευρά της ζυγαριά. Άλλο οι γονείς, άλλο οι δικηγόροι. Άλλο η Εξωτοπούλου. Ναι, εξήγησε γιατί. Κυρία Εξωτοπούλου, δεν είχα κανένα παιδί σαν Δεν είχα κανένα παιδί σαν τέπεια, κ. Εξωτοπούλου. Εκπροσωπεί ω δικηγόρο κάποιου γονεί. Και τι και... μου λέει εμένα να λοιπόν. Δεν είπα εγώ ότι Μια χαρά θεμητό είναι. Να. Και τι μου λέει εμένα λοιπόν ότι η αιμονή της να λέει το τέπεια έγκλημα δεν έχει να κάνει με το γεγονό ότι αν είναι έγκλημα οι αποζημιώσει θα πάρουν θα είναι εκατομμύρια. Ενώ αντιστήχμα θα είναι εκατοντάδε χιλιάδε. Και κ. Εξωτοπούλου που είναι δικηγόρο και παίρνει ποσοστά. Στην πρώτη περίπτωση θα πάρει εκατομμύρια, δηλαδή μερικέ χιλιάδε. Γιατί λοιπόν να μην πω εγώ το κίνητο τη Χιότονο Πούλη να μιλάει συνέχεια για τα πέπη, είναι οικονομικό και θέλει να βγάλει λεφτά. Το ακούσαμε και αυτό. Ακούστηκε στο δημόσιο λόγο και αυτό απέναντι στους γονεί. Επειδή λένε συνέχεια ότι σέβονται του γονεί, ότι σέβονται τι πανάρχε αξίε, ότι είναι άνθρωποι με σύνεση και λέει, είπε αυτό. Είπε αυτό όπω το ακούσατε, αφήνει να εννοηθεί ότι παίζονται εκατομμύρια από πίσω. Και γι' αυτό ο Κωνσταντοπούλο δικηγόρο, κάποιον και οι άλλοι δικηγόροι προφανώ και οι συγγενείς πασχίζουν και φορτώνουν το θέμα, το ανεβάζουν για να κερδίσουν εκατομμύρια. Προφανώ κρίνει από τον τρόπο που ο ίδιο σκέφτεται, αυτόν τον ξυπασμένο τρόπο, αυτόν τον προκλητικό τρόπο που δεν είναι πρώτη φορά, έχει ξεφύγει τελείω εδώ και καιρό. Εκφράζει και του άλλου. Απλά οι άλλοι έχουν την στοιχειώδη νοημοσύνη και ευαισθησία, εγκράτεια να μην τα λένε δημόσια ιδιωτικά αυτά λένε και θα ακούσουμε την απάντηση που του δίνει ο Σωτήρης Μίτσκας, πατέρα της Ιφυγένειας 23 ετών. Τις τελευταίες μέρες, από θύματα, κινδυνεύουμε να γίνουμε θύτες. Βγαίνει ο υπουργό και μας κατηγορεί ότι πίσω από όλες τις ενέργειές μας κρύβονται οικονομικά οφέλη. Σε πληροφορώ, κύριε Γεωργιάδη, ότι λεφτά έχουμε, παιδιά δεν έχουμε. Όταν το καταλάβεις αυτό, ίσω καταλάβεις. Τι ζούμε εμείς αυτά τα δύο χρόνια. Το κορίτσι έχει οικογένεια δεν μένει. Πάντα να σπίτι να την περιμένει. Το αγόρι μεγάλο αλλιώτικα και κάποια από αυτά δεν τα καταλαβαίνει. Το κορίτσι πιστεύει στη φύση παγόρι προτιμάει τις ιδέες. Το κορίτσι αγαπάει τα δέντρα. παγόρι αγαπάει τις κεραίες. Κι έτσι κυλάνε οι μέρες και οι νύχτες τους με διαφωνίες και με αγκάλιες. Από τη γαλάζια ως τη βαρκελόνη, από τους εγκλεισμούς ως τις Ακούνε του βούλγαρη την αντιλόπη. Μέσα σε μια πτήση κάτω από τα άστρα. Το κορίτσι δε φοβάται τα αεροπλάνα πια. Τα τρένα της φέρνουν δάκρυα. Τίποτα συγκλονιστικό. Άλλη μια ιστορία Ένα γόρι και ένα κορίτσι που ζουν στην Ελλάδα το 23 και αν, και αν. Κι αν ό,τι αγαπάν κινδυνεύει Κι αν μαύρο σκοτάβη τους παραμονεύει Κι αν ούτε ένα φίλο στη γη δεν σαλεύει Αυτός στραπάρει κι αυτή του χορεύει Γιατί... Γιατί πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες Καμία αρρωστοφοβία Καμία κρίση πανικού Οίτε κοινωνία ίδια όσο κι αν προσπαθεί Ακόμα και θα μένει μέσα στις ετώνους από σκουπίδια. Τροσπαθώντας να δουν ο ένας τον άλλο, τσικουνώντας τι θέσει του. πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Ή <Το> τουλάχιστον αυτό αξίζει να πιστεύουμε. Ο Λέξ. Ο Λέξ για τους ευτυχισμένους ανθρώπους, για την ευτυχία γενικότερα και το αγόρι και το κορίτσι το 2000, 23. Θα ακούσουμε και τον πατέρα των διδήμων από τις συγκεντρώσεις χθε, τον Νικό Πλακιά. Εγώ νιώθω ότι δεν είστε δίπλα σε μένα. Είστε δίπλα στα παιδιά μου αυτή τη στιγμή. Είναι σίγουρο ότι τα παιδιά, μάλλον από κάποια μεριά, μπορούν να μα δουν. σίγουρα αυτή τη στιγμή. Δεν θα ξέρουν πώ να εκφράσουν την υπηκνωμοσύνη του. Αυτό. Δεν θα θέλουμε όμω να σταματήσουμε μόνο εδώ. Θα θέλουμε αυτό ο κόσμο να μα ακολουθήσει και στην δύσκολη ώρα, το θαρτίο ώρα του δικαστηρίων. Δεν υπάρχει δικαίωση, παιδιά, για ένα πατέρα. Έχει παιχάσει δύο παιδιά, τρία παιδιά. Δικαίωση θα ήταν να πάω σπίτι μου, να δω τα κορίτσια μου και να συνεχίσει τη ζωή μου. Από εκεί και πέρα όμω είναι το ηθικό κομμάτι, είναι το κομμάτι το δικό σα. Να είστε σίγουροι ότι εσεί θα τελειώντα αυτήν την υπόθεση και θα δείτε ότι όλοι οι υπεύθυνοι θα είναι στη φυλακή. Θα νιώσετε σίγουρα πιο πολύ μεγάλη ικανοποίηση από ότι θα νιώσω εγώ. Γιατί εμεί στο τέλο. Αυτό του ταξιδιού, θα πάμε σπίτι πάλι και τα δωμάτια θα είναι άδεια. Να το δούμε και μακάρι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Κρατάω πολύ μικρό καλάθι σε αυτόν τον τόπο, βλέποντα και τι γίνεται και πώ το μεθοδεύουν και πόσο ειδικά τα τελευταία χρόνια υπάρχει ισχυρότατη παρέμβαση, επέμβαση μέσα στη δικαιοσύνη. Αν υπάρξουν κάποιοι που θα αντέξουν, φωτεινοί ήρωε θα είναι αυτοί, να αντέξουν τι πιέσει και να σταθούν στο ανάστημα που πρέπει, το ανθρώπινο του λειτουργήματο που επιτελούν αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό, περιμένουμε να το δούμε, Ένα άλλο γονέας ο πατέρας της Αναστασίας Ηλίας Παπαγγελής Είναι πολύ συγκινητικό και ευχαριστούμε όλο τον κόσμο και τους Έλληνες της Διασποράς και στη χώρα μας που άφησαν τις δουλειέ του και την ξεκούρασή τους τη Κυριακή, για να δηλώσουν ότι δεν αντέχουν άλλο τα ψέματα, δεν αντέχουν άλλο το σκοτάδι, δεν αντέχουν άλλο Τι φθηνέ δικαιολογίε, τη συγκάλυψη. Πώς ευθύνεται για το σκοτάδι, κύριε Παπαγγέλικη, για τη συγκάλυψη? Δυστυχώ ευθύνεται η κυβέρνηση. Με πιο καθαρό τρόπο δεν μπορώ να το πω. Αντί η κυβέρνηση, έτσι φαντάζομαι, η κάθε κυβέρνηση, να το έβλεπε αυτό το δυστύχημα, αυτήν την τραγωδία, σαν εφαλτήριο και να κάτσει κάτω και να δει τι έφτεξε, τι δεν έχει πάει καλά, γιατί σκοτώθηκαν 57 παιδιά. Γιατί, τι συμβαίνει με τι εργολαβίε, με του εργολάβου, γιατί δεν τελειώνουν ποτέ τα έργα στον χρόνο του, Τι γίνεται με τη συνεργασία των εργολάβων των συνδρομικών έργων με του πολιτικού, Γιατί δεν θέλουν να αλλάξουν τον τρόπο που δημοκρατούνται τα έργα, και Να τα δε. βγάζει μια επιτροπή, άγνωστη επιτροπή, και να λένε ότι θα το πάρει αυτή η εταιρεία και αυτή η επιτροπή που το αποφάσισε την επόμενη μέρα να μην υπάρχει πουθενά να γυρίζουν όλοι στα σπίτια του. Είναι ένα σύστημα να βγάζουν όλοι οι λεφτά. Αυτονόητε απόψει του κ. Παπαγγελί. Δεν γίνονται αυτά όμω, κύριε Παπαγγελή. Πρέπει να περάσουν από συγκεκριμένε επιτροπέ γιατί οι εταιρείε που το θα λάβουν και θα πάρουν το έργο είναι προκαθορισμένε από πριν. Έχουν κανονιστεί αυτά πάνω από το τραπέζι, κάτω από το τραπέζι. Αν κάτι στραβώσει πάνε και σε κανένα δικαστήριο, κερδίζουν χρόνο, τα βρίσκουν. Όλα αυτά όντω για τα λεφτά. Με θύμα παιδιά ανθρώπους, ζωές, αξιοπρέπειες, όπως συμβαίνει πάντα. Κάποιοι συγγενείς χτες, νεκρών, πήγαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, εκεί φοιτούσαν πάρα πολλά από τα παιδιά και έχει στηθεί και ένα μνημείο, στάθηκαν μπροστά στο μνημείο. Εμεί είμαστε εδώ σήμερα γιατί από την πρώτη στιγμή που έγινε το μοιραίο ζητάμε συγνώμη από τα παιδιά μας. να αποτρέψαμε εγκαίρως αυτό το έγκλημα αυτό όμως δεν θα ξαναγίνει θα τιμωρηθούν αυστηρά για να μην ξανακλάψουν άλλες ζεμπάνες θέλουμε να επενθυμίσουμε στους θέλουν να ξεχάσουν το έγκλημα το τεμπών ότι θα συνεχίσουμε να δίνουν τον αγώνα μας μέχρι να δικαιωθούμε και μέχρι να τιμωρηθούν όσοι φταίνουν και όσο ψηλά και αν βρίσκονται αυτοί θα το πάμε μέχρι τέλο. Όλα αυτά έγιναν γιατί δυστυχώς υπάρχει αυτή η μεγάλη διαφθορά του κράτους. Αυτά τα ηχητικά ήταν το 112 που έπρεπε από την πρώτη βδομάδα να μπουν στη δικογραφία και μπήκαν στη δικογραφία 15 μήνες μετά και μάλιστα συνοδεύονταν από, από μαγνητοφώνηση που ήταν εντελώς από προσανατολιστική διότι έλεγε φωνές για βοήθεια Θεωρώ ότι είναι πολύ άδικο το ότι δύο χρόνια μετά πρέπει ακόμα να αποδεικνύουμε τα αυτονόητα και ότι για κάποιους ακόμα δεν είναι αρκετό ότι όλοι αυτοί δολοφονήθηκαν και δεν ήταν ούτε ατύχημα ούτε τίποτα cherry Εδώ, Ελληνοφρένια, σήμερα Δευτέρα. Μετά τα όσα συνέβησαν χθε, δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώ. Δεν θα ακούσουμε λαού. Όλη εκπομπή θα είναι με ηχητικά που προέκυψαν από τη χθεσινή ημέρα. Μάλιστα, δεν θα χωρέσουν κιόλα. Στο 2.11.10.80.880 είναι ο αποστόλλο. Σα περιμένει. Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε, όπω συνήθω. Στου συγγενείς των τεμπών που πήγαν στο Απιθύτα, ακούσαμε μια κυρία εδώ που είπε ότι αυτό το βίντεο το ηχητικό που βγήκε με τι φωνέ στο συγκεκριμένο βαγόνι. Ε, μπήκε 15 μήνες μετά στην δικογραφία και λέει έχει γίνει και μια μετάφραση ε, μετάφραση ε, από, μαγνητοφώνηση, από μαγνητοφώνηση που αναφέρει ότι ακούγονται φωνές για βοήθεια όπως γίνεται συνήθως στην δικηγορική, στη δικαστική γλώσσα με αυτή την απάθεια αυτό το που γράφει το χαρτί εκεί ακούγονται φωνές για βοήθεια είναι οι τελευταίε τα τελευταία λόγια Παιδιών, 20, 19, 15, είχαμε και έναν 15χρονο, 23 χρόνων Είναι οι τελευταίες τους λέξεις αυτό αυτόν τον πλανήτη Όχι επειδή το επέλεξαν, επειδή άλλοι το επέλεξαν Γιατί κάποιοι το επέλεξαν όλο αυτό, δεν, είναι, δεν έτυχε Είναι επιλογή, όλο αυτό που έγινε εκεί και όλα αυτά που γίνονται πάντα Είναι αποτέλεσμα επιλογών Υπουργών, Πρωθυπουργών, Βουλευτών, Εξουσίας, ε, Εταιριών όλα αυτά όπως είπε και ο κύριος Παπαγγελής για τα λεφτά το τηλέφωνο είναι αυτό το mail είναι radio.pa.gr ο Δημήτρης Κύρικος ρυθμίζει τον ήχο θα πάμε να ακούσουμε διεφημίσεις Που ακούμε αυτό το σχέδιο είναι από τη Σαντορίνη. Έχουμε όμω μόνο αυτό το απόσπασμα με θέα κάτω όλη την καλτέρα, γιατί έγινε και εκεί συγκέντρωση, έγινε συγκέντρωση και στην Τήλο, και που δεν έγινε δηλαδή. Και με 50 ανθρώπου, και με 100, και με 20. Στην Τήλο έβλεπα τα παιδάκια, εκεί συμμετείχαν όλοι. Ε, οπότε τραγούδησαν το τραγούδι αυτό, το τη δικαιοσύνη, και το μπλέξαμε και εμεί λίγο να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρο, χτε τη στο Σύνταγμα. Μάλλον να διαβάσω ένα μήνυμα Κροατή που θέτει αυτονόητα πράγματα, αλλά σε αυτόν τον τόπο το αυτονόητο που θα σα διαβάσω τώρα ακούγεται τόσο παλαβό. Καλησπέρα, λέει ένα ερώτημα. E εάν η εμπορική μαξοστοιχία κουβαλούσε παράνομο φορτίο με υδρογονάθρακε, αυτό αποτελεί μια έκνομη πράξη για την οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να γινόταν και για την οποία περιμένει κανεί, ο πρωθυπουργό, να επιθυμεί την εξυχνίασή τη. Και όχι να αρνείται με επιμονή ότι δεν γινόταν. Η ερώτηση λοιπόν είναι, τι είναι αυτό που οδηγεί. Αστεία η ερώτηση, με στη σοβαρότητά τη, τι είναι αυτό που οδηγεί τον Πρωθυπουργό να μην ζητά με θέρμη την έρευνα για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά αντίθετα από την πρώτη στιγμή να αρνείται ότι συνέβη σαν γεγονό, με εκτίμηση Κώστα Θεσσαλονίκη. Νομίζω η ίδια η ερώτηση δίνει και την απάντηση. Προφανώ ένα Πρωθυπουργό θα έπρεπε να πει και ένα Υπουργό ότι δεν ξέρω τι γίνεται, η δικαιοσύνη θα τα βγάλει, αυτό το κλασικό που λένε, αλλά πρέπει να ψάξουμε σε βάθο τι ακριβώ έχει γίνει. Η γνώμη δική μου, η αίσθηση δική μου ότι ήξεραν και πριν ότι γίνονται αυτά τα δρομολόγια, τα παράνομα με στη νύχτα με τα τρένα. Κάνανε το γνωστό λαθρεμπόριο, αυτοί που κάνουν πάντα το λαθρεμπόριο και υπάρχει πολιτική εξουσία που πάντα καλύπτει όλου αυτού για πολύ συγκεκριμένου λόγου. Ακόμα και όταν πρόκειται να πεθάνουν 57 άνθρωποι. Μετά θα βγούνε στεναχωρημένοι να μα πούν ότι έκλεψαν ιδιωτικά και ότι πρέπει να βάλουμε πλάτη όλοι για να ξεχαστεί όλο αυτό και θα προσπαθούν με μπαζώματα, με σβισμένα βίντεο με ανθρώπους που κάνουν τον υποβολέα στον Υπουργό, στο υποτιθέμενο κέντρο ελέγχου της Λάρισσας, με παπαγάλους που βγαίνουν και λένε αυτά που λένε και συνεχίζουν και σήμερα να λένε αυτά που λένε, θα προσπαθήσουν με όλα αυτά να αλλάξουν την, την άποψη του κόσμου, την τεκμηριωμένη πια άποψη του κόσμου, η οποία βασίζεται σε στοιχεία. Δεν μπορεί όλα αυτά να είναι τυχαία. Οπότε πάμε να ακούσουμε την ε, Κατερίνα Αντωνοπούλου είναι επιζήσασα ήταν στο τρένο ε, νέα κοπέλα έζησε και περιέγραψε χτες στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα τι ακριβώς ένιωσε Σήμερα αποφάσισα ότι δεν θέλω να μιλήσω μόνο στα ελληνικά θέλω να μιλήσω και στην νηματική γιατί θέλω όλοι να μπορούν και να καταλάβουν αυτό που έχω και θέλω να πω. Πριν δύο χρόνια εγώ μαζί με τον γάτο μου τον Λου ήμασταν μαζί στο δεύτερο βαγόνι στα τέλη ήμασταν μαζί. Θυμάμαι να, είμαστε, να τον έχω στα πόδια μου μέσα στην τσάντα του εκεί και να μου μιλάει να νιαουρίζει θυμάμαι να πεπατάω από βαγόνι σε βαγόνι και να βλέπω όλα αυτά τα παιδιά γιατί παιδιά είναι ήταν και να μου χαιρετάνε σχηλετάνε τον Λου και πάμε <χω> <χω> <χω> όλα τα πρόσωπα τους γιατί, μιλήθηκα, γιατί μίλησα με. με όλα εκείνα τα παιδιά <χω> τρει ώρες θυγνώμη <χω> <χω> Τρεις ώρες, προσπαθούσα να περπατήσω μαζί Εκεί στα τέμπι το βαγόνι μας στο δεύτερο αναποδολήξε. Εκεί πιάσαμε φωτιά, είχαμε την έκρηξη. Εκεί εγώ μπόρεσα τότε να πηδείξω από το δεύτερο βαγόνι. Μέσα από τις φωτιές, Μπόρεσα τότε, εγώ να τη δείξω, εκείνος ο Λου, ο γάτος, δεν μπόρεσε. Τα παιδιά μας είναι φίλοι μας, η οικογένειά μας, δεν μπόρεσε. Γιατί οι άνθρωποι σκέφτηκαν ότι τα τρένα είναι ok, είναι ασφαλή, είναι τέλεια. Δεν μπορώ να σκεφτώ, γιατί δεν μας σκεφτήκανε μας Εσάς, γιατί όλοι μπορούσαν να ήμασταν εκεί, μέσα σε αυτό το τρένο όλοι. Επίσης. Όταν πήδηξα Επίσης. και αντίκρισα τους ανθρώπους σοβαρά καρματισμένους, Επίσης. όταν Επίσης. μπόρεσα και βρήκα την αρχή μια καινούρια οικογένεια για μένα, την ανησία, τον Ρομπέρτο, τον κόκριο Ρομπέρτο, Τη Δάφνη Τη Βασιλική Την δίνα Εκεί κατάλαβα Ότι μπορώ και θέλω Να βοηθήσω Θέλω να βοηθήσω Χαίρομαι να βοηθάω Εκεί έμεινα μέχρι, το τελευταίο, μέχρι την τελευταία ώρα Και δεν το λέω Γιατί θέλω Εσείς να μου πείτε Μπράβο Όχι Το λέω γιατί όλοι μας πρέπει να μένουμε εκεί, όλοι μας πρέπει να θυμόμαστε, γιατί είμαστε εδώ σήμερα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να μην σκότουσαν εμένα, μπορεί να μην σκότουσαν την κατελησία, μπορεί να μην σκότουσαν τον νομπέτο, την Ιρσίνη, την Δίνα, την Δάχνη, τη Βασιλική, αλλά σκότουσαν τα παιδιά μας. Επειδή σε λίγες μέρες θα έχουμε και νέο Πρόεδρο Δημοκρατίας, να ακούσουμε και την κυρία Μιρέλα Ρούτσι, την ακούσαμε και πριν, να μιλάει για τον Υπουργό Μεταφορών τότε, τον Καραμαλή, και για τον Αυριανό Πρόεδρο Δημοκρατίας. Ο κύριος Καραμαλής γνώριζε πάρα πολύ καλά ότι ο Σιδηρόδρομος δεν λειτουργούσε σωστά και παρόλο αυτά είχε το θράσος να δηλώσει στη Βουλή ότι είναι ντροπή που θήκονται θέματα ασφάλειας. Ε, λοιπόν κύριε Καραμαλή. Εγώ ντρέπομαι για λογοριασμό σας και σας κουνάω εγώ το δάχτυλο Όμω κοροϊδέψατε για την ασφάλειά μας Θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως τα ψέματα για την εντροπή Διασφαλίζετε την ανασφάλειά μας και την αβεβαιότητα για τη ζωή μας Κυρία Τασούλα, πριν φορέσετε το μανδύα το ανώτατου αξιώματο που σας υπόσχονται και πριν βάλετε το χέρι σας στη βίβλο Για να ορκιστείτε, εξηγήστε μα. Ποιο σα έδωσε το δικαίωμα να θάψετε τι δικογραφίε των τεμπών στα σκοτεινά σιρτάρια τη Βουλή, παραβλέποντα το ότι ορίζει το Σύνταγμα. Πώ τολμήσατε να σκεπάσετε με πέπλο σιωπή στην αλήθεια, ενώ οι οικογένειε των θυμάτων ζητούν δικαιοσύνη. Μήπω το ιδιωτοκράτος κράτο σα παρότρινε να ξεχάσετε, ή μήπω είναι η προσωπική σα συμμετοχή στην υποκρισία και τη συγκάλυψη. Η ευθύνη σα. Δεν κρύβεται πίσω από αξιώματα. Και ένα τελευταίο οχητικό είναι ο Νίκος Τσαγκλίδης, εργαζόμενος. Χαιρετίζουμε όλο το λαό της Θεσσαλονίκης, τα εργατικά σωματεία, τους φοιτητικούς συλλόγου, τους μαθητές, όλο τον κόσμο. Λέγομαι τσακλίδης Νίκος, εργαζόμενος στο μηχανοστάσιο της Χελένη Χτρέιν, θύματος των τεμπών, με 11 συναδέλφους νεκρούς από το χώρο δουλειά και είμαστε σήμερα εδώ εργαζόμενοι από την εταιρεία όλος ο λαός μαζί για να διατρανώσουμε ότι αυτό το έγκλημα δεν έχει ξεχαστεί ότι δεν έχουν ξεπερδέψει με τους νεκρούς μας με τις ζωές μας, με τις ανάγκες μας και θα παρέψουμε όλοι μαζί απέναντι σε αυτούς που ψήφισαν ο σιδηρόδρομος να δουλεύει κάτω από αυτούς τους όρους, να ιδιωτικοποιηθεί, να δουλεύει για τα κέρδη, οι ζωές μας και οι ανάγκες μας να μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Έχουμε γραίος απέναντι σε όλο αυτό τον κόσμο, στις οικογένειές μας που χάζαν τους ανθρώπους τους, να παλέψουμε όλοι μαζί, αλλά έχουμε και τη δύναμη να το επιβάλλουμε. Ο νόμος είναι δικός τους, η δύναμη όμως είναι στα χέρια μας και οι νόμοι σπάνε, τα δικαστήρια λυγίζουν, οι ένοχοι θα πούν στη φυλακή. Και ο σιδηρόδρομος, κάτω από τη δικιά μα. αποφασιστική ρήξη μπορεί να αλλάξει. Φτάσαμε στο τέλος με τους κοινούς σνητούς. Πάμε στις διαθμίσεις αμέσως μετά μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Δώσε, βάσμο σου στη μνήμη! Μέσαι στο Το έγκλημα του μη να αφήσει να ξεχαστεί. Φεύγω να πάρω τρένο, ίσα που προλαβαίνω. Για μια καλύτερη ζωή σε μια άλλη χώρα. Εδώ που ζω, υπάρχει μεταβία. Σαν να σένω, κι πεθάνω, θα μου πουν, ήταν κακιά η ώρα. Πάμε κι όπου μα βγάλει, πάμε και ό,τι γίνει. Πια σου λιγάκι χιμί να βγει και τα εισιτήρια κόψε. Δική μα η επιλογή, δική μα και ευθύνη. Δεν έχει σημασία κι αυτού. Αν χαθούμε απόψε Σαν είδος σε τον γκάσι Ταύριο μας προστάσει Γλυκό χαράζει ο ουρανός Κι όμως δεν ξημερώνει Ακούω σφυρίγμα στι δράγες Κάτι μας τρομάζει Σε λίγα δευτερόλεπτα Μάλλον θα μα τη σκόνη Θα έχουμε γίνει και εμείς Θεμά σε μια οθόνη Θα έχουμε γίνει αφορμή για έκτακτο δελτίο Που είναι ο γιο μου που είναι η κόρη μου Δεν το σηκώνει Ταξίδευε με το EDC-602 Σ' αυτό Στο τρένο πήγα αλλά ποτέ δεν βγικά. Φρόντισαν κάποιοι να μην φτάσω στον προορισμό μου. Έγινα και εγώ, του κράτου του μιαμπρικά. Για να τιμούνε κάθε χρόνο, δίθεν το χαμό μου. Είπαν φταίει ο ένα, είπαν φταίει ο άλλο. Αλλά ποτέ δεν μάθαμε ποιο θέλει πραγματικά. Την πληρώσω μικρό για να μην χρεωθεί ο μεγάλο. Και να τη βγάλουν καθάρι πάλι τα φεντικά. Κι έριξα μέρε πέθου, τα παχτικά του έθνου. Ψεύτικα θα διαβάλανε και εκφράσανε οδυνή η Οι κλωγιέ του έσκου πρέπει να είναι δικέ του. Δεν έχουν ύπνο, ανθρωπια καθόλου. Αυτά τα χτύνει είναι η στροφή στα τσέπη που το λαό θεριεύει. Για το γεμίζει, μαδική αμίσο και οργή είναι η στροφή στα τσέπη. Φωνή ψυχών εκπέμπει. Το έγκλημά του μην αφήσουμε να ξεχαστεί. Μπε στου τύπου μου ότι θα αργήσω απόψε. Ένα θαγίνω με τι δραγέ και του καπνού. Το τελευταίο το δόψε. Γι' αυτό το τρένο που θα κήξει του ουρανού. Τι κάνω φίλε μου σαλπαρό απόψε Σε δρομολόγια δίχως επιστροφή Το σεβασμό σου στη μνήμη μας δώσε. Το έγκλημα μην αφήσεις να ξεχάστη Με τους δικούς μου ότι θα αργήσω απόψε Ένα θα με τις δράγες και τους καπνού. Το τελευταίο εισιτήριο πόψε Γι' αυτό το τρένο που θα κήξει τους ουρανούς Τι κάνω φίλε μου απόψε Σε δρομολόγια Το έγκλημά μην αφήσει να ξεχάσει. Είναι μεγάλο το κακό και το καλό είναι λίγο. Όσο και αν θέλω δεν μπορώ να του ξεφύγω. Είναι μεγάλο το κακό σου με στο ελαιό του. Και το μεγάλο αφεντικό είναι υπαλληλό του. Δεν βρίσκει λόγια να μιλήσει η όρχη Για αυτού που βράφουν με το αίμα μα τύχημα. Μόνο χαρά βρει το κουράγιο μια νύχτα. Να του στείλει το διάλογο και να πει καληνύχτα. Είναι μεγάλο το κακό και οι κακοί γουστάρουν. Κι όλο τη φάτσα του στο δέκτη μα μοστάρουν. Όσο και να προσποιηθούν, ό,τι του νοιάζει. Το πένθο είναι τάξικο και του λαού μαράζει Είναι μεγάλο το κακό και οι παπαγάλοι του. Μα παρουσιάζουν για θρίαμο το χάλι του. Αναρωτιέμαι τι έχει μέσα η καρδιά του. Τι θα λέγαναν στο τρένο, ήταν μέσα τα παιδιά του. Κακό μεγάλο του τη δημοσιογράφη. Τη τραγωδία λένε η μοίρα μα τη γράφει. Ανθρώπινο εκείνο που τα φταίει: Η έσχατη είναι πρώτη και η πρώτη τελεφρέη. Αλλά στερεύει του λαού η εμπιστοσύνη στην τηλεόραση και τη δικαιοσύνη. Το δίκαιο το παιδιό πρέπει να γίνει νόμο. Απέναντι στο κράτο που νο μόνο δολοφόνο είναι. Μεγάλο το κακό και